diota fm Στέο. Είσαι κάτι από το κατακτητή σου. είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρεγά μου το να χρησιμοποιήσουμε Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο, να πάτε με το πάτο του καροτσάκι, με το Fear Show, να το μετάξετε στην Ψιτάλια. Στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. αναγκαστική απαλωτρίωση.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 Τον τίχο με τον Γιάννη Λαζάρου Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Radio άρτα στους 101,5 FM και στέρεο Και στέρεο και FM known, Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε και σήμερα Καμιά ώριτσα περίπου παρέα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Εσείς 2681 4.060 για τις πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας για τις παρατηρήσεις οι οποίες τσακίζουν κοκαλά κοκαλά my never know San μου, και my ε, αναρωτιώ, όχι οτι Σίγουρα έχουν διαπιστώσει Ότι δεν πάμε καλά Γενικώς δεν πάμε καλά Δεν πάμε καλά Τώρα και οι άλλοι που δεν το παραδέχονται Κάτι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό τους Δηλαδή η είδηση ε, Ότι Κάτι πετσιρικάδες εκεί στο Αίγιο 14, 13, 14 χρονών Απέζανε, κάναν φασαρία και πήρε το δίκανο ο άλλος και του την και βγάλαν 40 σκάγια από το κορμι ενο ενός ε, 14χρονου. Δεν μπορεί να είναι είδηση. Δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να, να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να... να βγάζεις το δίκανο να πυροβολάσεις 14 χρονών παιδάκια. Ή γίνονται αυτά τα πράγματα αδερφέ μου. Το έγινε. Τον ενοχλούσαν ρε τα παιδάκια Παίζανε, εντάξει, τα παιδιά Είναι λίγο, λίγο πολύ Στις εποχές που ζούμε καλομαθημένα Καμία αντίρρηση Κάνουν λίγο περισσότερη φασαρία Καμία αντίρρηση Σε ενόχλησαν, καμία αντίρρηση Αλλά έβγαλες το δίκανο ρε παλουκάρι Και, και την μπουμπούνισες στα πιτσερικιά Δηλα, Δηλαδή μιλάμε τώρα Ήθελα να έξαρα, τι θα ψηφίσει μεγάλη <Συσίλιο> <Συσίλιο> Ήθελα να ξανανεί τι θα ε, για το γεγονός Το οποίο ε, Διαμήφθη εδώ Στην περιοχή μας χθε Και το πήρανε και το κάνανε Πανελλαδικός ε, Φέτες το θέμα <Ρι> Μπορείς να υπολογίζουν ότι Και το πιτσιρίκι Που εδάρει Αλλά και τα πιτσιρίκια που τον έδειραν Βλέπουν και αυτά τηλεόραση λεωράση. <Ρι> Νομίζω ότι ήθελε λίγο κράτημα από τους πανελλαδικούς ε, ε, μέσους ε, μαζικής ε, εξαθλίωσης Αλλά τι να κάνουμε no. Τέλος πάντων okay. Αυτά, αυτά, αυτά Δηλαδή το ότι δεν πάμε καλά Δεν πάμε καλά κάτι συμβαίνει Κάτι συμβαίνει Κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλο μέσα Η κατάσταση έτσι είναι Πάντω εκείνο που πάει καλά, σίγουρα, στην ε, κοινωνία μας, είναι η... το κυνήγι στο οποίο έχει αφιερωθεί, πώς το λέγαμε τώρα, η ελληνική αστυνομία ψάχνοντας τον ξυρό και επίσης 4 εκατομμύρια επικήρυξη είδες άμα τα λεφτά είναι του αλουνού βάζεις επικυρί, επικυρίξεις 4 εκατομμύρια και αφού τον επικύρυξαν το, το ξηρό, το χλωρό όπως λέγαμε και χτες εδώ ξηρός, εκεί χλωρός να ο Θεοχάρης λοιπόν αφού τον επικύρυξαν τώρα το φοβούνται τρέμουν εξαιτίας της επικύρυξης μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα κυρίες μου και κύριοι τα και την πρώτη μέρα επειδή οι άνθρωπες αυτή αυτή η κατάσταση κάνει τα πάντα και δεν οροδεί μπροστά σε τίποτε ε, μην αποκλάς όπως θα έλεγε και ο φίλος μας ο Μίτσος να σε καλάρε Μίτσο hey. Κασουμιτσάρα Μιτσάρα hey. λοιπόν μην αποκλάς τίποτε hey. μην αποκλάς τίποτε σου λέω hey. ορίστε παρακαλώ τι λαμπαλικάρι, τι κάνει μην αποκλά τίποτες Έλα, γεια Μην αποκλά τίποτες Φταίει το Σαμάρ και βαράμει το Γκουμάρ Καλά υποφίλος εδώ Λοιπόν Τα στελέχη της Λεωφόρου Κατεχάκη Εκφράζουν τους πόβους Με βάση μια δεύτερη ανάγνωση του Μανιφέστου Έκαναν δεύτερη ανάγνωση του Μανιφέστου Του δραπέτη του Χριστόνουλα Μεγάλη χάρη του Ναι, μπορείστε παρακαλώ ναι μέρα... Oh. Έλα θα <laughs> Ναι... Ναι, ναι, ναι... Ναι, ναι... Πακ... Δεν δε θα χρουστάσεις δε και τίποτα στην εφορία... Ναι... Time. Τίποτα... Τίποτα... Στο τέλος θα σε βάλουν... Θα σε βάλουν μέσα σ' στο τέλο. Έτσι, ναι. Καλά, λέει εδώ ο φίλο μα. Βάλε κάτι, κρατήσει. Βάλε κάτι, Φιλιππίδια. Βάλε κάτι, α, κάτι που θα χρωστά από εδώ. Από εκεί στο τέλο δεν θα μείνει τίποτε. Αφού μέχρι και ο ίδιο ο ξηρό σκέφτηκε να πάει να καταδώσει τον εαυτό του, να πάρει τα τέσσερα εκατομμύρια, αλλά του ξανασκέφτηκε ο άνθρωπο. Σου λέει να πούμε. Λοιπόν, πάντω το επαναλαμβάνω, μην αποκλά τίποτε. Τα πάντα μπορούν να κάνουν. Όπως λέγαμε και την πρώτη μέρα, λέμε τώρα ρε παιδί μου να ξαναβροντίσει το ιστορικό 45άρι του κουφοντίνα, Άρα κουποντίνα μου βρόνταγε στο 45 αρι Να σου λέω ναι το βρόνταγε. Ο Κουποντίνας είχε φάει και φασουλάβα. Όταν το βρόνταγε ναι. Πόσο χρονό να είναι τώρα ο χειριστής του 45η. 45 θα μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Του το σηκώνουν οι πνευματίες. Κάπνιζε αυτός δεν κάπνιζε Ξέρω εγώ μήπως έχει καμιά ιστορία σαν τον Κουντομινάρε παιδί μου Και καταλαβαίνεις τώρα Λοιπόν α Αν όμως έχει κάνει ο άνθρωπος καλή φυσική κατάσταση Πόσο να είναι τώρα αυτός εκεί γύρω στα 65 70, 67, 68 Χοντρικά δηλαδή λέμε τώρα Χοντρικά υπολογίζουμε Άρα λοιπόν Μπορεί να επαναμφανιστεί το, το καλά κρυμμένο 45' του Κουφοντίνα Ναι σου λέω Σούργελο έχει καταντήσει η ιστορία Σούργελο Μεγάλε Φοβούνται λέει τέλο πάντων Φοβούνται Διότι μετά τη δεύτερη ανάγνωση που κάναν μανιφέστο του Χριστόδουλα Του Χαριτόβρη του Χριστόδουλα Λοιπόν Που εκτοξεύει σειρά απειλών Για ένοπλες επιθέσεις Πως θα τις κάνει άραγε Εκείνο λοιπόν στο οποίο στέκονται Τα λαγωνικά Είναι οι αναφορέ του ήρωες του 21 και στους πρωταγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Κατάλαβες! Διότι Σολέη λες τώρα να έχουμε καμιά ιστορία τύπου καραϊσκάκι να πούμε, τύπου Κολοκοτρώνη ή τύπου να πούμε ποιον είχε εκεί τον το Άρη. Καλά, ο, το τζε δεν μπορούσε, εντάξει να, ναι, τέλος πάντων. Υπήρχαν λες τα κείμενα της 17ης και, αλλά και σε συγκεκριμένο τμήμα. Του σύγχρονου επιτελείου του αντάρτικου πόλης Τώρα μεγάλε με συγχωρείς Θα απευθυνθώ στον πιο συντηρήκα, συντηρήκα νοικοκυραίο που ακούει αυτή την εκπομπή Δεξιούλη, καλοβολεμένο, ξέρεις εσύ τώρα σε ποιον Και θα τον ρωτήσω Λέμε ρε παιδί μου πατάσε ένα κουμπί τώρα εσύ συντηρητικούλη μου Και είσαι αντάρτης πόλεων Λέμε ρε και κάνεις ένοπλο αγώνα και θα, αυτά όλα Θα τα κάνες, θα, Με γκαζάκια Και με ε, σφαίρες Τις ε, ε, Πως τις λένε Τους φακέλους Και με μανιφέστα Λέμε ρε παιδί μου τώρα Μια σκέψη Και απευθυνόμαστε στο πιο συντηρητικούλι Χωρίστε το σπουδαγμένου. το σπουδαγμένου. Το τονίζεις και αυτό. Το, ναι. Ναι. ναι, ναι σωστά, σωστά. Πολύ σωστά παρατηρεί ένας άλλος φίλος τηλεακροατής εδώ. Τι δουλειά έχει ε, η πράξη. Τι δουλειά έχουν οι πράξεις ενός σπουδαγμένου στρατιωτικού. Σαν τον Καραϊσκάκη. Σπουδαγμένου. Το τονίζουμε. Καλά. Πολύ σωστά το βάζει ο φίλος τηλεακροατής Και του κολοκοτρώνει. Με τη με τις ενέργειες 5-10 άνω εκεί πέρα τους οποίους τους χρησιμοποίησαν για βιτρίνα αγράμματον, πανηλήθιον και τους έχω, έχωσαν στη φυλακή με αντίτιμο, ξέρω εγώ, κάποια μάλλον λεφτά, τι, με τι άλλο να τους έχωσαν φυλακή παρακαλώ Απαπακακία Ναι. Μπορείς να μην ερωτήσω ρε Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Μην αποκλάστε δεν Μην Α, θες να, ξεσηκωθ... θες να ξεσηκωθείς κιόλας Κάτσε θα... you know Άστο Ξέχνα το, ξέχνα το τι, Θα σου πω γιατί, έλα, έλα. Yeah. Καλά, ξέχνα το αυτό που είπες τώρα Σαν πολίτης, θες να Πώς να ξεσηκωθείς Τη μεγαλύτερη κουβέντα την άκουσα χθες προχθές Μου την είπε ένας φίλος yeah. Με καλούνε λέει να, ξε... να σηκωθώ από τον καναπέ Άσε με ρε άνθρωπέ μου να τον απολαύσω Λίγο ακόμα, πόσο θα είναι δικό μου ακόμα θα με πετάξουν όξο δεν θα έχω ούτε καναπέ Μεγάλη κουβέντα Μεγάλη κουβέντα σου λέω Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Μετά από τη δεύτερη ανάγνωση της Πως την είπαμε Του μανιφέστου Διότι άμα είσαι ξηρό. Άμα έχεις αυτό το Μέσα σε αυτό το κρανίο Αυτό που βλέπετε Αυτό το κρανίο που μας παρουσιάζουν Έχεις αυτό το μυαλό που έχει. Λοιπόν φτιάχνεις και μανιφέστα Εν τω μεταξύ τον βλέπω Το ξαναβλέπω το βίντεο Τον λυπάμαι ειλικρινά yeah, is... Ρε παιδιά τους λέει Τι μου κάνετε Παρακαλώ Λέβο no εδώ σου λέει ο Πλάκα μας κάνουν, όπως το λες, για να έχουμε να γλιστράμε στον Ταραμά μας κάνουν πλάκα, διότι όσοι σχέση έχει, έχουν και οι πράξει του ξηρού και η όλη πορεία αυτή των, αυτών των υποτιθέμενων, ό,τι δηλώνουν τέλο πάντων Με το... Με το οχ, μπερδεύτηκα τώρα, άλλοι τόσοι με τους αυτούς που έχουν εκεί στη φωτογραφία Λοιπόν τέλος πάντων καμία σχέση δεν έχουν τα πάμε τα ξανά πάμε στο κόλπο είναι ε, οι άνθρωποι όχι τώρα από την εμφάνισή τους δηλαδή μέχρι που... διότι ρε παιδί μου τους βλέπεις στη φάτσα έχουν μια σπιρτάδα επαναστατική μια εξυπνάδα ορίστε ναι ναι ναι, ναι δεν έχουν δεν έχουν μια επαναστατική σπιρτάδα στη λουτσούνα. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι Δηλαδή, μιλάμε που κάναν και ένα γούρεμα να πούμε που... Μπλουζάκη, σε παρακαλώ δηλαδή. Πρόσεξε, τη σημειολογία δεν πρόσεξε. Ήταν κόκκινο. Και το, όχι... το εσωτερικό της κουκούλας ήταν μπλε Έτσι μπράβο Τέλος σε παρακαλώ ήταν σημειολογία Ναι ναι Σωστά σωστά Έχεις δίκιο Καλύτερες καλά παρατηρεί Ο φίλο Ήταν η μέρα του ραδιοφώνου Όπου άκουγες από το ραδιόφωνο Δεκαεφτά Νοάμβρη και τα λοιπά και φανταζόσουν να πούμε Μια σπιρτάδα ρε παιδί μου Τέλος πάντων Τώρα τι να φανταστεί Ορίστε παρακαλώ Κόκκινο και μπλε είναι και η Μπαρτσελώνα Δεν είναι μόνο ο Σούπερμαν Κόκκινο και μπλε μου λέει εδώ ένας φίλος Είναι και η Μπέρτα του Σούπερμαν Του Ζούπερμαν Να βάλει και ένα μη μπροστά Εντάξει να πούμε Λοιπόν αυτό το πράγμα, εν μεταξύ, ωραία τα λέμε, μια χαρά τα λέμε ε, Τέλος πάντων εσείς που έχετε καταλάβει χρόνια τώρα ότι αυτό είναι μια κομμωδία Η οποία κομμωδία βοήθησε την εκάστοτε εξουσία να συγκεντρώνει δημοκρατικά τις ψήφου που ήθελε Για να σε κυβερνάει δημοκρατικά, για να σε οδηγήσει την αυτή αυτική σήμερα Αλλά πάλι κουραστικό στα Γέννης Γιάννο μου Και θα σα υπενθυμίσω ότι την ώρα που και, ακόμα κι εμείς Κάνουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε πάρα πολύ ωραία Με τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας Στις τηλεφωνικές Συνάνθρωποι μας συνεχίζουν να πεθαίνουν Να έχουν έλλειψη φαρμάκων Να, να, να, να Άνθρωποι δίχως Μέλλον την επόμενη ώρα Όχι δίχως αύριο, την επόμενη ώρα Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν Να πάνε να πάρουν ένα κιλό ψωμί Και όλο αυτό Όλο αυτό Το σύστημα σου παίζει αυτή τη στιγμή ε, την ιστορία του ξηρού με φόντο τις άλλες ιστορίες, τις αφαιίες τα έχουμε πει, τα έχουμε μανταξανά πει. γιατί όλα αυτά ποιο σκοπό έχουν όλα αυτά ποιο σκοπό έχουν όλα αυτά γιατί γίνονται όλα αυτά σε έναν λαό σε έναν λαό που το 35 με 40% του αυτή τη στιγμή είναι εξαθλειωμένο Εντάξει παιδιά εσείς του 60-60 τόσο μήνα καμία αντίρρηση καθίστε εκεί που κάθεστε Είναι εξαφλειωμένο. Και το σπρώχνουν σε μεγαλύτερη εξαθλίωση Σε μεγαλύτερη εξαθλίωση Γιατί όλα αυτά Γιατί είναι πρώτο Πρώτο prime time Πως τη λένε αυτή τη στιγμή Η, η κατάσταση του ξύρου Γιατί Γιατί έγινε μεγάλο θέμα Ότι βγήκε ο βουλευτής πιερίας Χριστογιάννης πώ το λένε σε συνέντευξη τηλεοπτική Εν τι έβγαινε, Και μας δήλωσε ότι η Χούντα ήταν μια επανάσταση Μην τη συγκρίνουμε του τους τρομοκράτες και όλα αυτά Εγώ Χριστογιάννης Λες και στη Νέα Δημοκρατία Δεν πήγε κανένα Χουντόπουλο μέσα Κανένα Χουντόπουλο Ή και στο Πασόκ Ξαφνικά αυτά τα Χουντόπουλα όλα τα οποία Υποστήριζαν τη Χούντα Εξαφανιστήκαν, εξατμιστήκαν Ήταν τα σταγονίδια Πώς τα είχε πει ο και φρουπ εξατμίστηκαν και κάνουμε θέμα τώρα ότι ο τύπο ε, με συγχωρείτε ότι η Χούντα ήταν μια επανάσταση με τη συγκρίνουμε τους τρομοκράτες και έγινε χαμός αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ ρε Αλέξη πες τους δικούς σου εκεί πέρα να μην τσιμπάνε να πούμε σε αυτές τις καταστάσεις έχεις ένα ρεύμα μεγάλο ρεύμα ρεύμα σου λέω κατεβασά λοιπόν μια χαρά ως φρούτο θα την πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου μην αποκλάς τίποτε Λοιπόν, Αλλά θα μου πεις Αν δεν βγουν και οι δικοί σου Ειδικά οι ριμαδιότες και οι πασοξίδες Να επιτεθούν στο Χριστογιάννη Για την κουβέντα που είπε. Ειδικά οι πασοξίδες Ειδικά οι του Πασόκ Ειδικά οι του Πασόκ Όπου αποδεδειγμένα Ο πληθυσμός Ο οποίος υποστήριξε Τη Χούντα χώθηκε στο Πασόκ Τι Τι ξέχασες να απευθυνθώ εδώ σε κάποιους εντόπιους Ξέχασες διευθυντές ε, Πώς το λένε ε, Δημόσιων υπηρεσιών Οι οποίοι όχι απλώς ήταν χουντικοί Εδώ στην περιοχή Ήταν καταδότες, ήταν ρουφιάνοι Και χωνόμενοι στο Πασόκ Μετά μου γέναν και διευθυντές υπηρεσιών Αυτά τα ξέχασες Και βγαίνει σήμερα τώρα αυτή βέβαια Εμβαπτισμένοι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ Της Πασοκικής Ιστορίας, έγιναν πασοξίδες Και βγαίνουν οι ίδιοι σήμερα τώρα Να μας πούνε Γιατί με, ε, ε, Αντέδρασαν λέει γιατί ο Χριστογιάννης Μας είπε ότι η Χούντα λέει ήταν μια επανάσταση Και τα ε, λιμπάν και τα λιμπάν και, και ο Ξηρός επανάσταση κάνει Και ο Χούντος επανάσταση κάνει Και ο Μούντος επανάσταση κάνει Πούντος ρε παιδί μου Πούντος Πούντιασα στην πόρτα Ορίστε παρακαλώ Όχι, όχι, δεν ναι, όχι, όχι. Με. Με. Όλες μια. Με. όλοι. τη Ευρώπη τη ενωμένη Ευρώπη είσαι μου τρόστο είναι Δεν. Ευρωπαίου Ευρωπέως No Έτσι, η Ναι, ναι. Έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό. Έγινε, έγινε. Να σε καλά, name. ρε φίλε, να σε καλά. Με τα pay στο χέρι θα μείνουμε. Εμεί οι Ευρωπαίοι. Σου λέω οι ενωμένοι Ευρωπαίοι. Yeah. Διότι, κυρία μου και κυρία μου, αυτό είναι τώρα το μακελιό. Αντί να μακελιωθεί. να βγει, να, να μακελευτείς για τις ε, ιστορίες που συμβαίνουν στον Άγιο Σάββα εκεί με τους καριονοπαθείς για τους ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουνε καθημερινά βγαίνεις και μου λες τώρα τι είπε τα ανθρωπάκι, το Χριστουγιαννάκι πως το λένε, γωρίστε παρακαλώ τι είπε η δικαιοσύνη πάλι. Ο Αθανασίου Τι είπατε Αααα Ότι η στρατιωτική είναι ο σπυρός πυρίνας Η ένστολη Ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι ναι Ναι ναι Έχεις δίκιο φίλε τηλεαγρότη Βγήκανε χτες οι δικαστικοί Με αφορμή την... Ιστορία αυτή τη επιστροφή των χρημάτων στου ενστόλου και είπανε λέει ότι εμεί λέει και οι ένστολοι είμαστε ο σκληρό πυρήνα του κράτου. Δηλαδή, οι άλλοι τι είμαστε, ρε φίλε. Και δεν βγήκε ένα, ένα, ρε παιδί μου, έχει δίκιο απόλυτο. Ένα διανοούμενος να τσιμπήσει αυτή την, την, την, την έκφραση και να γίνει σήμερα δε δηλαδή αυτό έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο σήμερα. Τι σημαίνει ότι είστε ο σκληρό πυρήνα του κράτου, κύριοι δικαστική μου, μαζί με του ένστολου. Δηλαδή, ο οικοδόμο τι είναι, ρε παιδί μου, ο αγρότη τι είναι. Τι είναι ο υπάλληλο, ο μαλάκα τη ιστορία και εσεί είστε ο σκληρό πυρήνα. Τι είστε τελικά εσεί, τι ακριβώ είσαστε, τι σημαίνει σκληρός πυρήνα, Μήπω μπορείτε να μα το εξηγήσετε, Ρε πλάκα μα, βέβαια, βέβαια, εδώ που καταντήσαμε, αγαπητέ μου τηλεακράτη, που πολύ καλά έκανες και μου παρατημούσε, μου μουφέρε μου στο άδειο μου κεφάλι αυτή την χτεσινή δήλωση των δικαστικών. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε. Μπορείτε παρακαλώ μου μου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Συγγνώμη που δεν παρακολουθώ την Ραντεβού στα που τα τέλος. Έγινε, so έγινε Α όλοι ναι ναι Καλά κάτι Έγινε Να σε καλά να Και του χρόνου όπως το λες και του χρόνου Ε λοιπόν λέμε τώρα έτσι Λέμε τώρα Γιατί να μην πούν κι αυτοί ότι τους γουστάρει όταν, όταν ας πούμε Βγαίνει ο άλλος λέει είμαι αριστερός Βγαίνει ο μπίστή λέει είμαι δημοκράτης και θα σας σώσω τώρα με την κίνηση των 58 Βάλε και μια τατσοπουλιάδα μέσα 59 Λοιπόν βγαίνει η ρεπούση και σου λέει εδώ είμαι Είμαι ρημαδιώτησα είμαι μιας είμαι προοδευτική αριστερή Βγαίνει ο ένας λέει το του, βγαίνει άλλο άλλος λέει το του. Δεν υπάρχει αστυνομία λόγου Δεν υπάρχει αστυνομία λόγου Αν υπήρχε αστυνομία λόγου αλλά και πάνω απ' όλα αστυνο... αστυνομία αισθητικής Δεν θα χώραγαν οι φυλακές Μάλιστα αν η ανώτατη ποινή ήταν θάνατος Θα είχαμε μείνει ελάχιστοι Θα είχατε μείνει ελάχιστοι Μην βάζουμε και τον εαυτό μας Να... Θα είχατε μείνει ελάχιστοι σου λέω Βγαίνει ο καθένας και λέει Η σοβαρή όμω κουβέντα των δικαστικών Ότι αυτή είναι ο σκληρός πυρήνα. Τι σημαίνει σκληρός πυρήνα. Τι, ακριβώς, τι, τι κάνει ακριβώς ο σκληρός πυρήνα. Λειτουργεί εις βάρος του απόξω, της φλούδας Της φλούδας Που είναι ο υπόλοιπο λαός και τον ξεσκίζει Ή μεν τον δικάζουνε, τον βάζουν στα μπουντρούμια Οι άλλοι τον βαράνε και, τι, Αυτό αυτός είναι ο σκληρός πυρήνα. Ρε παιδιά υποτίθεται ότι πήγατε και μάθατε και πέντε κολυβουγράμματα Σας βάζουν και τα λέτε ή τα λέτε από μανάχη σας Μπορείς... Ναι ναι, ναι ναι ναι Δεν το κατάντησαν μόνο έτσι το κράτος Αφού ήταν ο σκληρός πυρήνας Εγώ θα σου πω κάτι άλλο φίλε τηλεακροάτια Αφού είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους Πώς αποδέχονται αυτή τη στιγμή αυτό το κράτος να είναι υποκατοχή Διότι δεν μπορεί ό,τι και να σου πει ένας δικαστικός αυτή τη στιγμή και ένας ένστολος Που είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους Εντολές εκτελούν Εντολές μνημονίων και μεσοπρόθεσμων εκτελούν γιατί το αφήνουν αυτό το κράτος Ποιο κράτος τελικά ήταν ο, ο, ο, ο Όπως τον είπαμε ο σκληρός πυρήνας Ποιο κράτος Μα η απάντηση είναι απλή Του παρακράτους Γιατί αυτό εδώ δεν υπήρξε ποτέ κράτος Για να μην θυμηθούμε τώρα Μην αρχίσουμε και Λέμε και αυτά τα ελληνοχριστιανικά α, Δεν α, κρίνουμε τις αποφάσεις Με σωριά παρακαλώ Πεθάνεσαι. Ναι. Άσε με τώρα, έχω εξωτερική παρέμβαση. Ας είμαι τώρα, αγάπη. Συγγνώμη που εντάξει, κατάλαβα τι μου είπε, αλλά δεν με αφήνει αυτό ο καναλάκι, θα με πεθάνει ρε παιδί. Θα με πιθάνε, έχει γίνει να πούμε, χειρότερο από τον καραφλούζο έχει γίνει. Θέλει, Σόνι και καλά, να μου κλείσει την πόρτα, να σκάσω εδώ μέσα. Όξιο Σκάι, βγήκαν οι πεταλούδε, να πούμε, έχουν ανθίσει και θέλει να μου. Ας ρε παλικάρι μου. Θα σκάσω, θα μπλαντάξω, θα βγάλω την πέμπελη. Κοίταξε να σου πω κάτι σε αυτά που μου είπες τώρα Φίλε μου καλέ για το σκληρό πυρήνα Και για αυτούς τους οποίους βλέπεις Εγώ θα σου πω κάτι άλλο Ο σκληρός πυρήνα Είναι και το κουκούτσι Κουκούτσι μυαλό δεν έχετε ρε μάγκες Η επιστημοσύνη, η επιστημοσύνη σας Υποτίθεται ότι μάθατε δυο κολυβογράμματα Τι βγαίνετε αυτή τη στιγμή Και λέτε και πάνω απ' όλα Τι βγαίνετε και κάνετε Τι ακριβώς Εντάξει είναι εξασφαλισμένα τα μιστά σας, καμιά αντίρρηση. Είναι εξασφαλισμένη η ζωούλα σας, μέχρι να πάρουν την απόφαση οι να σας κάνουν όχι απλώς με κουρέλια, θα σας γυρίσουν στην κατάσταση της λιγδωμένης γραβάτας. Περιμένετε το αυτό. Αυτό περιμένετε το θα το δείτε. Θα, θα, θα είναι πραγματικότητα σε λίγο καιρό. Οι αυτοί που αυτή τη στιγμή υποστηρίζετε και κόπτεστε και δίνετε τον ίνι υπερπάντω αγώνα, αυτοί οι ίδιοι. Θα σας γυρίσουν στη γραβάτα κόμπο που είχε αναλυθεί καμιά 20 χρόνια Με τα τριμένα σακάκια Αυτοί οι ίδιοι Τι ακριβώς κάνετε αυτή τη στιγμή και τι λέτε Σε, ποια, σε ποιους τα λέτε Χωρίστε παρακαλώ Έτσι Σωστά, σωστά, μ' άρεσε. Είναι ο σκληρός πυρήνας του μέλους κράτους Του μέλους τ, τ, τ, αυτής της κολοευρώπης Κράτους, όχι του πραγματικού κράτους Γιατί πραγματικό κράτος δεν υπήρξε Και όσοι, όσοι Στην πορεία των 200 χρόνων Στην πορεία των 200 χρόνων Ενδιαφέρθηκαν για πραγματικό κράτος Τους έστειλαν Στα ψυχιατρία ή τους έστειλαν Τους τοίχου. στους τείχους. Τιμή και δόξα στον Ανδρέα Παπαμικρόπουλο, θα μου πεις ποιο είναι αυτός Δεν το ξέρεις, δεν είναι Ο Σεφ Λαζάρου για να το ξέρεις Γεια σου ρε, Σεφ. Κάνει τώρα μεταξύ μα, τώρα ο άνθρωπο πέρα από αυτά που κάνει τηλεόραση μαγειρεύει και φοβερά έτσι. Δεν το άνθρωπο. Λοιπόν, Αντρέα Παπαμικρόπουλος του έβαλε μπόμπα, ωραία! Του έστειλε κανονικά στο χειροστάσιο στι αρχέ του, του, του προηγούμενου αιώνα. Του τι πάτε να κάνετε, του λέει ρε τους λένε, καθήκια. Ζουρλό τον βγάλαν στο ψυχιατρίο, τον κλείσαν οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι, οι οποίοι μετά γίνανε βενιζελικοί. Αντίβενη Ζελική, Παπαντρεϊκή, Καραμαλική, Μητσοτακική, όλοι σε κικοί Και από την κικοί και από την κοκό ποια να διαλέξεις Ποια ακριβώς Ελληνάρα μου να διαλέξεις, κυρία μου και κυριέ μου Δεν έχεις ρε κανένα αλάρχη, ούτε το μυαλό ρε του γριβέα δεν έχεις Το ψάχνανε λέει το Γρυβαία, εδώ μιλάμε για πολύ πλάκα έτσι Στη Λατινική Αμερική, σε χώρες που δεν εκδίδουν, ήταν ξαμολύσει τα λαγωνικά. Γεια σου, φίλε. Καλά είσαι. Άμπραβο, λοιπόν. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, το ψάχνανε λοιπόν στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, που λε, να ξαμολύσει τα λαγωνικά. Και ο γρυβέα ήταν στο Μάντζεστερ, στα ξοχικά του, εκεί στα σπίτια του. Επειδή είναι και του Λονδίνου, πήγε με την κερά του στο αστυνομικό τμήμα του είπε, έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και πεσαλιμανιώτικα, εδώ μας 50 χιλιάρικα εγγύηση του λένε 60, πάρτα λέει τι ήταν το, τα 60 χιλιάρικα για το γριβέα, ένα κουτί τσιγάρα και ο άνθρωπος τώρα χαιρέτα μου τον πλάτανο, άμα δεις γρυβέα εσύ στην Ελλάδα σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο για να τον εκδώσουν ε, νομίζω ότι η γενιά που θα δει το να έρχεται στην Ελλάδα θα έχει ξεχάσει και και την Ελλάδα ακόμα. Και την Ελλάδα ακόμα. Και ο... Φαντάσεις τώρα τι μυαλό είχε ο... Πώς τον λένε... Ο Πες τον λέει, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ο... Που τον έχουν στην Τουρκία. Αυτός τέλος πάντων, ο Φιλιππίδης. Πήγε στην Τουρκία για να, παραπλα... να παραπλανήσει ε, τους διώχτες και να την κάνει από εκεί. Λοιπόν, άμα δεις γρυβαία εσύ τώρα, γράψε με. Με 60 χιλιαρικάκια, τα οποία θα διέθετε εδώ για... Ένα πάρτι τέλος πάντων Τέλος Φιέτα, oh, Τι άλλο θα δούμε και τι άλλο θα ομολογήσουμε Κυρία μου και κυριέ μου ε, Επιτυχίας Συνέχεια ε, Επιτυχίας στο ανάγνωτο Στο 171% του ΑΕΠ Από το 168% που ήταν Είναι το χρέος της Ελλάδας Είναι πρώτη η Ελλάδα Στην Ανωμένη Ευρώπη σε χρέος σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Ενώ η δεύτερη Ιταλία Είναι πολλές μονάδες μπροστά Με 133 το Τώρα ζαλιζόμαστε με αυτά τα νούμερα Ξέρω ότι τα μισείτε Περισσότερο από μένα Διότι Ξανάπαμε Ότι χρωστάμε Ότι ακριβώς γουστάρουν Αυτή τη στιγμή Αυτοί Ονόμασέ τους εσύ όπως θέλεις. <σομίως> Δανειστές, <σομίως> συμμάχους, <σομίως> κατακτητές. <σομίως> όπως θέλεις ονόμασέ <ονομάς> <σομίως> τους. του χρωστάμε όσα <σομίως> γουστάρουν αυτοί. <σομίως> Βέβαια κυρίε μου και κύριοι, για το <σομίως> θέμα <σομίως> του νερού και του ενέργεια γενικά στην Ελλάδα έχουμε αναφερθεί από τούτη την εκπομπή ούκο λίγες φορές. Έτσι λοιπόν κυρία μου και ο κυριέ μου, Ανάμεσα στα άλλα που σας είχαμε πει Σας είχαμε παρουσιάσει και την εταιρεία Σουέζ Η οποία ε, ενδιαφέρεται να αγοράσει Την ε, επιχείρηση νερού Εκεί στη Θεσσαλονίκη Έκανε λοιπόν την πρώτη ε, Επίσημη εμφάνισή της Εκπρόσωπος της εταιρείας Δήλωσε ότι το νερό στην Ελλάδα Έχει την πιο χαμηλή τιμή στην Ευρώπη Ακούς Λοιπόν Ενώ η Ειδάθ Δηλαδή η Θεσσαλονίκη εκεί το νερό είναι ο πρώτος σταθμός αγοράς Κατάλαβες μεγάλε Ενδιαφέρεται η Σουέζ Η εταιρεία και για άλλες Δημοτικές επιχειρήσεις νερού στην επικράτεια Αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα <Τι> Λοιπόν <Τι> Όπως Χρόνια τώρα λένε οι Ευρωπαίοι Η μπλε καρδιά Της Ευρώπης δηλαδή το νερό Βρίσκεται στα Βαλκάνια Και την μπλε καρδιά τη θέλει Ξεκίνησε λοιπόν η Σουέζ. Και ποια ήταν η πρώτη δήλωση του υπεύθυνου της εταιρείας Μα το νερό στην Ελλάδα Έχει την πιο χαμηλή τιμή στην Ευρώπη Γι' αυτό ετοιμάσου μεγάλε Με πολλά γέλαγες Τώρα θα αρχίσουν τα δάκρυα Σιγά σιγά Δάκρυα τα οποία αυτή τη στιγμή Αχίνει το 40% 35 με 40% του ελληνικού λαού Και είναι πικρά Ετοιμάσου λοιπόν κι εσύ Που είσαι στο 60 με τα γύλια Λοιπόν Έρχεται ο Σονούπο η σειρά σου Πολύ σωστή παρατήρηση Για να δούμε αν θα το βάλουν Τώρα που θα κάνουν σύναξη οι αγρότες Στις ε, Πλατείες που θα βγουν με τα τρακτέρ Λοιπόν γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε εδώ ο φίλος Ακροατής Να δούμε λοιπόν πόσο θα στοιχίζει η ντομάτα Με το πληρωμένο στη Σουέζ νερό Και το πληρωμένο αγορασμένο σπόρο Για να καλλιεργηθεί Να δούμε πόσο θα σου φτάνει η ντομάτα Για να την πουλήσεις αγρότη μου Και να την αγοράσεις καταναλωτή μου Κατάλαβες Ή να καταλάβεις Σκληρέ πυρήνα. Σκληρέ πυρήνα. Και τέτοια τώρα. Σκληρός πυρήνα, ρε. Σκληρός πυρήνα. Θα τρογαθώ. Πώς τη λένε. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι να πουλήσουν, ποια κτήματα να πουλήσουν, τα υποθηκευμένα. Ούτε να το καλλιεργήσουν, ούτε να το πουλήσουν, μην ξεχνάτε εξάλλου, πόσο πέρασε ένας χρόνος που ε, διαμαρτύρονται οι αγρότες ότι για να οργώσει ένα χωράφι θες δυο βαρέλια πετρέλαιο, ε, αυτά ξεχάστε. Αλλά πού να το πουλήσουν ότι απέμεινε, το οποίο είναι μη υποθηκευμένο, μη υποθηκευμένο. Να θυμίσουμε, είναι πολλά χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια, που, από όταν ήταν ο Βρίστε παρακαλώ. Καλημέρα. Λοιπόν, τι σα έλεγα λοιπόν. Σας έλεγα ότι από την εποχή που ήταν βολευτής βολε, ο, ο Μπούτας στο κουκουέ, είχε μιλήσει αυτός πρώτα για το 80% της υποθηκευμένης ελληνικής αγροτικής γης στην αγροτική τράπεζα που η αγροτική τράπεζα ξέρετε που πήγε η καλή και που είναι η κακή αυτή τη στιγμή για να μην λέμε τα ίδια. Στην Ουκρανία έχουμε μια κατάσταση πολέμου εκεί πέρα την οποία φυσικά την έστησε η Ενωμένη Ευρώπη Δεν ξυπνήσαν οι Ουκρανοί κάποια στιγμή και είπαν άντε να μακελευτούμε μεταξύ μας διότι η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση εκεί τα έχουμε ανάποδα τα πράγματα έδωσε προθεσμία στην κυβέρνηση 24 ώρες πριν ξεκινήσει κανονική επίθεση και στο πλευρό των διαδηλωτών αφού είναι φιλοευρωπαίοι φυσικά είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Και στέλνει μηνύματα στην κυβέρνηση ότι η απάντηση της ΕΕ στο ουκρανικό καθεστώς δεν θα είναι συνηθισμένη. Κατάλαβες αυτά τα λέει η ΕΕ στους Ουκρανούς που υποτίθεται ότι έχουν κράτος, που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητοι, που υποτίθεται ότι έχουν τις τύχες στα χέρια τους. Μέχρι στιγμή στην Ουκρανία έχουμε πέντε νεκρούς διαδηλωτέ και 300 τραυματίες σύμφωνα με τους φιλοευρωπαϊστές. Οι αντιευρωπαϊστές μιλάνε για ένα νεκρό ο οποίος σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή Γι' αυτό σου λέω αγαπημένε μου, με την ενωμένη σου Ευρώπη Μην αποκλάς τίποτε, τίποτε μην αποκλάς Όλα τα κάνουν, κάνουν τα πάντα και συμφέρουν τον εαυτό τους, την τσέπη τους δηλαδή, το κόλπο τους Χαρούτε από χθε η Ισπανία απεγκλωβίστηκε από τα μνημόνια στήριξη τη ΕΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι από τα 100 δις που δόθηκαν για να σωθούν οι Ισπανικές Τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 40. Χαρούτε, παιδιά! Σώθηκε η Ισπανία, απεγκλωβίστηκε από τα μνημόνια. Θυμόσαστε τι γινότανε και για την Ισπανία. Τι γινότανε και για την Ιταλία. Τι γινότανε και για την Ιρλανδία. Τι γινότανε και για την Ισλανδία. Ε, όχι. Δεν θυμόσαστε Οι μόνοι οι οποίοι ξεσκίστηκαν κυριολεκτικά Ήταν το 40% των Ελλήνων Μέχρι στιγμή, Γιατί όλοι θα μπουν στο Κεζί Όλοι οι άλλοι Κουτσά στραβά αυτή τη στιγμή Δεν έχουν το πρόβλημα Το οποίο βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες Υχούν οι σάλπικες Μισό λεπτό Υχούν οι, οι σιρήνες. Ε, Κυρία μου και κύριέ μου, εμφανίστηκε το κοτσούμπα. Εμφανίστηκε, ναι. Έδωσε γροθιά στον φιλοευρωπαϊσμό και στην σκληρή πολιτική της κυβέρνησης. Οι αυτοδιοικητικές και οι ευρωεκλογέ πρέπει να γίνουν την ίδια μέρα για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που θα ψηφίσουν. Αυτή είναι γροθιά στο κατεστημένο. Μάλλον ο Κουτσούμπας δεν τους μετράει καλά τους εργαζόμενους. Ακούτε ωραία τη δήλωσε. Ακούτε, αυτό είναι ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οι αυτοδιοικητικές και οι, ευρω... και οι λέει πρέπει να γίνουν την ίδια μέρα να διευκολύνουν για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που θα ψηφίσουν. Και σε ρωτάω εγώ εσαι, αν, γρο... αν δεν είναι αυτό γροθιά στο κατεστημένο. Αν δεν είναι αυτό ρίξι και ανατροπή με αυτά που συμβαίνουν Τι είναι ακριβώς δηλαδή <σίλου> Τι ακριβώς είναι <σίλου> Μπορείστε... <σίλου> <Yeah>. <σίλου> Εγώ αρτίζω Εγώ φίλε μου αρτίζω και δεν συμπρώ πολύ Ελα. Ναι, ναι, Χοντρένουν την αντιπολιτευτική στάση το Κουκουέ και αρχίζω και ανησυχώ. Αυτό που είπε ο Κουτσούμπας το φοβάμαι πάρα πολύ. Φαντάζεσαι να ξεχυθούν τώρα στο δρόμο τίποτα κανά, δύο εκατομμύρια Έλληνες. Yeah. Το φοβάμαι πολύ που σκληραίνει τόσο πολύ την αντιπολιτευτική στάση, διότι είναι μεγάλο βήμα να πας από, τη, από το βάρος των σχολικών τσαντών ως αντιπολίτευση στο να διευκολυθούν οι εργαζόμενοι που θα ψηφίσουν. Είναι, δηλαδή, πολύ το φοβάμαι ότι έχει σκληρήνει τη στάση του το κουκουέ γενικά και φοβάμαι μήπως ο Κοτσούμπας, ως νέος ε, βελοχιώτης, να αφήσει μουσή, ναι, και βγει μπροστά και φοβ, το φοβάμαι πολύ, σκληρίνε πάρα πολύ τη στάση του το κουκουέ, δηλαδή τόσο που, ε, τι να σου πω, μεγάλη, κόμπλαρα. Κόμπλαρα με αυτή τη δήλωση, κόμπλαρα. Στηρίζει ο βόμποντα το Σιμίτι Και το κόμμα των 58 59 θα λες τώρα Και που είναι Πασόκ, ρημάδε Και άλλα παρόμοια κόμματα, κομματίδια και τα... Ε ποιον ήθελες να υποστηρίξει ο Δεν καταλαβαίνω δηλαδή Ελληνάρα μου Ποιο ε? Τα ψαράκια λοιπόν που είναι το νούμερο ένα Αυτή τη στιγμή εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδας τα αναλαμβάνουν οι τράπεζε. <Ρι> Κοίτα να δει πλάκα τώρα. Ορίστε παρακαλώ. In Καλό στο παλικάρι. Στα σύνορα. Α, ναι, ναι, ναι, σωστά Σωστά, σωστά Σωστά, τώρα κατάλαβα Ναι, ναι, ναι Ωχ, με συγχωρείς ρε Αντώνη που γελάω Αλλά τι να κάνω Πολύ σωστά Η Ουκρανία είναι μέσα στα σύνορα Η Συρία είναι απόξω και την έχουν ξεσκίσει Την έχουν ξεσκίσει και τη Συρία Του πήραν το Εντομεταξύ στο διαδίκτυο Που τσιμπάνε, βάλανε, φτιάξανε Δυο σωρού πέτρες και βάλανε ένα πετσερίκο ανάμεσα με ένα... Ε, ε, πώς το λέει, μια κουρελού εκεί και λέει αυτό το παιδάκι λέει κοιμάται ανάμεσα στα μνήματα λέει των γονιών του που είναι θαμένοι οι γονείς του. Και μεταξύ την πλάκα όλη την αίσθησε ένας φωτογράφος είναι ο ανεψιός του αυτός γιατί μετά σηκώνεται, όχι σε συνέχεια ε, τα καρέκια της φωτογραφίας ο και το παιδάκι χαιρετάει εκεί και κάνουν πλάκα τους φιλές πλαχνούς ειδικά Έλληνες, οι οποίοι μην δουν κάτι, ας πούμε, αμέσως στο φάτσα να το αναδημοσιεύσουν. Ναι, τους έχουν πάρει στο ψηλό και τους δουλεύουνε. Α, κυρία α, μου και κύριε μου, α, κυρία α, μου και κύριε μου, και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, η κατάσταση σου λέω, ε, εγώ φοβάμαι, κάτσε να τελειώνω τα κατάκα την εκπομπή, α, να πάω να χωθώ μέσα, διότι αυτή η δήλωση δεν μ' άρεσε. Είναι σκληρή δήλωση και φοβάμαι ότι θα επαναστατήσει ο κόσμος. Shall... Όπως λέγαμε λοιπόν, τα ψαράκια τα αναλαμβάνουν οι τράπεζες εφόσον οι εταιρίες ηχθειοκαλλιεργιών έμειναν με, τη... με τα δάνεια στο χέρι shall... όταν ξέσπασε η κρίση. Έτσι λοιπόν και τα ψάρια δεν ανήκουν στο Αιγαίο πια και στις... στους ηχθειοκαλλιεργητές αλλά ανήκουν στους, τρα... στους τραπεζίτες. Όλα... Τα έχουν οι τραπεζίτες. Πώς θα γίνει να γίνουμε κι εμείς τραπεζίτες. Μουσική σε 100 μέρες θα έχουμε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ετοιμάσου κακούργε μισαλόδοξε. Μετατρέπουν τις φυλακές βομοκού σε υψίστης ασφαλείας. Εντάξει, μην τσιμπάσκες τώρα, καταλαβαίνεις ποιος θα πάρει την εργολαβία, καταλαβαίνεις τι έργα θα γίνουν, μια χαρά, μια χαρά θα την κομπανίσεις από τις φυλακές υψής της ασφαλείας του Δομοκού. Μπορείστε, παρακαλώ. Το Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για χαρά μου ρε θα είναι στον Δομοκό Δεν είναι άσχημα να κυρία μου, Κυρία μου κυρία μου, κυρία μου μα είπε ο Σταθάκης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ότι δεν υπάρχει επαχθές χρέος Τίποτα δεν υπάρχει Δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος πάντα ένα λέξη Κοίτα να δεις εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα Τώρα αυτό το πράγμα Ό,τι πράγμα έχει μαζέψει εκεί Είναι δική σου ιστορία Επίση ένα μεγάλο ε, Μεγάλο Πώς να το πω τώρα Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη Έλληνε, οι οποίοι έχουν πάει ε, στη Γερμανία και έχουν στήσει κόλπα εκεί πέρα, εκμεταλλεύονται άλλου Έλληνε που πάνε μετανάστε, ειδικά του ανεδίκευτου, του έχουν ξεσκίσει. <σκυρίου> του έχουν χειρότερα και από το πόσο μου είπε ο Φίλο Μετανάστε, το 12 χρόνια σκλάβος Κυρία μου και κυρία μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι... όπω μα είπε ο Ρακιτζή, που ήταν, ξέρω εγώ, οι επίορκειοι 7.000. Βρήκαν κόλπα και, κοπα... και δεν έχουν πάθει τίποτε. Μόνο γύρω στους 100, λέει, με 200 ε, τους ταχώσανε να φύγουν. Οι... Τη βγάζουν καθαρή πάντα διότι οι νόμοι που τους, ε, πρέπει με τους νόμους τους οποίους πρέπει να κυνηγηθούν είναι φτιαγμένοι ακριβώς ίδια με τους νόμους που προστατεύουν τους ε, πολιτικούς. Μετά από την διετία διαγράφονται τα πάντα Λόγω ασαφούς και α, ορίστου α, α, κατηγορητήριου Μια χαρά όλα κυρία μου και κυριέ μου Και να σας ενημερώσουμε ότι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Λόγω υπερφόρτωσης Λόγω υπερφόρτωσης Βγάζουν τους νεκρούς στα μπαλκόνια Κατάλαβες μεγάλε Λόγω υπερφόρτωσης Αυτά είναι τα νοσοκομεία πια Έτσι λειτουργούν Με την αγαστή ε, Πως τη λένε εκεί ε, Προϊστασία Του Του καρτούν αυτού που λέει Που είναι ο πατριώτης, ο Μπουμπούκος Κατάλαβες Βγάζουν τους νεκρούς στα μπαλκόνια Πρόκειται για τραγική κατάσταση Η ασέβεια πάνω απ' όλα μια κατάσταση που δείχνει ότι πραγματικά είμαστε για κλοτσές Είμαστε για κλοτσές Κυρίες μου και κύριοι, ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε παρέα, αν θέλετε ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνά σας δυνατά και προσέξτε το στίχο. Στην πόρτα μας οι μπάτσοι τριγυρνάνε Μας ζητάνε, λύσανε Κρύψτα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραβάνε Χτύπανε κι απ' το μισά νυχτό παράθυρο Κοιτάνε και ρωτάνε αυτή παράξενη σκιά που κυνηγάνε Πρώτη μου σύντομη διήγηση από τα χρόνια της σιωπής Με τσιλιαδόρο τον αγέρα στα ερεμή της κεπής, Τα καρακόλια μαζεμένα στη γωνία με φάκου και λωστούς Η νύχτα θα ρεβόσους, η μέρα είχε κυφτούς τους κυνηγούς των πεπιθύσεων, τη μπασκήνες των μετέπειταρων κυβερνήσεων Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προς την πόρτα του παππού μου Και εγώ να κάνω πως κοιμάμαι Να και το νου μου από δίπλα Η φασαρία κάποιον χτυπάγανε Είχαν γιορτή πριν εκεί και τραγουδάγανε Βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε Ίσως να βρήκαν τη σκυγά που γυρεύανε Για σίγουρα όμω χτύπησαν δίπλα Και σε μας ρίξαν φως από τις γρή να γράφα έστρωξε την πόρτα Μεγάλη κάφα Γυρνάνε Έξω απ' την πόρτα μα Οι μπάτσοι τριγυρνάνε μα ζητάνε Λύσανε Κρύψα βιβλία Αν τα βρουν θα μας τραπάνε Χτύπανε το μισάνυχτο παράθυρο κοιτάνε και ρωτάνε που να'ναι Αυτή η παράξενη που κυνηγάνε Εικόνε βυγώνει τα καρακόλια. οι αρπαγέ και χημικά τα βόλια. Νολογισμοί, αφορισμοί και εξωστρακισμοί. καμέρε πασχίζουν για του κράτου τη τιμή. Όμω τώρα τραγουδάμε, πολλοί ανενόχλητοι χωρί τα ξυπολίτη, και μα πάνω στο φεύγα, στην τρεχάλα, Λίγο και Τότε, το κάθε μέρο είχε το του. Τώρα ο τι την πόρτα, όλα είναι βασινό μου δωρεάν Η είσοδος στο σπίτι του τρόμου Πότε θα κάνει ξαστέρια, πότε θα βλεβαρήσει Πότε ο σκιαγμένος τους φρουρός θα πυροβολήσει. Παίρνει εδίκηση ο φασίστα ο ευνούχος Τώρα ο μπάτσος είναι γειτονάς μας κι αριστούχος Χτύπανε Ήδια τα γίνε στο ψαγνώνα μας Χτύπανε κι όπως να είναι <σοβάνε> Για να ξορκίσουνε το φόβο τους λάνε, Πέτάνε Τα χημικά που έχουν λήξει Μας κερνάνε, μας μεθάνε Ρουβγιάνε Μόνοι τους φτιάξαν τη σκιά που κυνηγάνε Μόνοι τους φτιάξαν τη σκιά που κυνηγάνε Τι είπε ο άνθρωπος Ο Μητακίδης ο γνωστός Ξέρετε, low τέλο Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου Να τελειώσουμε για σήμερα Με μας αμολύσει ο καναλάρχης Που έχουμε άλλα να... Κυρία μου και κυριέ μου Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και τις ε, πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας, να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντα, μα πάντα όμως, για και χαρά σας. ould FM stereo.